Χαίρομαι πολύ που συνεννοούμαστε Χαίρομαι πολύ που καταλαβαίνόμαστε Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουμε Το ότι μιλάμε και εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα Και η συχνότητα που εκπέμπουμε δεν είναι απλώς Η συχνότητα της Πυραϊκής Εκκλησίας Στους 91,2 κακύκλου των ΕΦΕΜ Δεν είναι μόνο η συχνότητα αυτή που μιλάει στις καρδιές μας Αλλά είναι η συχνότητα της πίστεως Γι' αυτό μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μου κάνει εντύπωση αυτό Πηγαίνω μερικές φορές με καλούν Να πω δύο λόγια σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος Ακόμα και σε άλλες περιοχές του κόσμου Εδώ και εκεί Στην Κύπρο, στην Αμερική, στο Σικάγο ε, Στη Βόρεια Ελλάδα Κι οπουδήποτε αλλού Και χαιρετώ τους αδελφούς μου Στα μέρη αυτά που τώρα με ακούν. Και μου κάνει εντύπωση Δεν γνωριζόμαστε Δεν με έχουν ξαναδεί, δεν τους έχουν ξαναδεί Μέχουν έχουν βέβαια ακούσει Με έχει ακούσει στο σταθμό Αλλά δεν γνωριζόμαστε Εγώ τουλάχιστον δεν σε έχω δει Πρώτη φορά σε είδα όταν ήρθα στον τόπο σου Και όμω Νιώθαμε ότι είμαστε φίλοι Νιώθαμε ότι είμαστε οικοί Ότι είμαστε γνωστοί Ότι είμαστε συγγενείς Μας ενώνει ο Χριστός Και αυτό είναι πολύ μεγάλο Είναι πολύ ωραία υπόθεση αυτή να ξέρεις Ότι λες κάτι και ο άλλος σε καταλαβαίνει Λες κάτι και δεν το παρεξηγεί Λες κάτι που πιστεύεις και ο άλλος πιστεύει το ίδιο με σένα Και συντονιζόμαστε Και προάγεται η αγάπη μας, προάγεται η γνώση μας Καλλιεργείται περισσότερο η ψυχή μας Δεν είναι λέμε τα ίδια έτσι από συνήθεια Λέμε τα ίδια εμβαθύνοντας σε αυτά όλο και περισσότερο Γι' αυτό δεν πλήττουμε Και μερικές φορές το λέω αυτό όταν πηγαίνω σε κάποια τέτοια ομιλία Ότι δεν σας κάνει εντύπωση που δεν σας γνωρίζω Μιλήσαμε για μια ώρα μαζί και τώρα σας κοιτώ και με κοιτάτε και μπορούμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας, εγώ τη δική μου σε εσάς και εσείς τη δική σας σε μένα και να μιλήσουμε και να πούμε τα πάντα. Και μπορώ τώρα να σε ρωτήσω κάτι και να μου το πεις χωρίς να μου κρύψεις τίποτα ενώ πρώτη φορά με ακού. ενώ πρώτη φορά με βλέπεις δεν είναι εντυπωσιακό. Αν σε ρωτήσω κάτι οικογενειακό σου δεν θα μου το κρύψεις το ξέρω αν σε ρωτήσει ένας γείτονας όμως κάτι οικογενειακό σου, πρώτον θα το θεωρήσεις αφθάδια και αγένεια και πως τολμάς και ανακατεύεσαι στη ζωή μου και δεύτερον θα το αποφύγεις, δεν θα μιλήσεις, δεν θα πεις. Ας τον ρωτάει, θα αλλάξει θέμα. Ενώ όταν είναι δυο χριστιανοί, όταν είναι δυο άνθρωποι που έχουν κοινό σύνδεσμο, συνδετικό κρίκο το Χριστό, πέφτουν οι μάσκες, πέφτουν τα τείχη... Πέφτουν τα υποκριτικά έτσι βλέμματα και χαμόγελα και οι τυπικότητες στη συμπεριφορά και έρχεται η γνησιότητα του ήθους, του ύφου, η αυθεντικότητα του φερσίματος και λες, αυτός είμαι, πώς είσαι, χάλια. Γιατί, γιατί έχω κάνει διάφορες αμαρτίες, γιατί δεν είμαι καλά απέναντι στο Θεό, γιατί δεν φέρθηκα καλά στη σύζυγό μου, στον σύζυγό μου, τσακωθήκαμε, παρεξηγηθήκαμε, γιατί έχω εγωισμό. Βγάζεις τον αληθινό σου εαυτό γιατί γνωρίζεσαι με τον άλλον επειδή ξέρεις ότι δεν θα σε παρεξηγήσει επειδή ξέρεις ότι αυτό που του λες το έχει και ο ίδιος ζήσει και κάνει αγώνα και παλεύει και αυτός με τα ίδια πάθη παλεύει και αυτός στον ίδιο κόσμο στην ίδια εποχή με τα ίδια προβλήματα και έχουμε τον κοινό αντίπαλο τον πειρασμό και έχουμε όμως και τον κοινό δεσπότη που μας ενωνιών όλους τον Κύριό μας κοινή αγάπη κοινό πόθο. Αν έρθω στο σπίτι σου για κάτσουμε να φάμε και σου πω να κάνουμε προσευχή πριν το φαγητό να κάνουμε το σταυρό μας, θα το χαρεί και θα το ζητήσεις. Αν πάω στο σπίτι ενός ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, αυτό δεν το θέλει. Θα του κάνει πολύ εντύπωση αν του πω να κάνουμε προσευχή. Θα με θεωρήσει παράξενο άνθρωπο και έχει δίκιο. Είμαι παράξενος γι αυτόν. οπω και εσύ. Και αυτός ο συντονισμός. Αυτ η οποία ταυτόχρονα κρύβει μια μεγάλη φρεσκάδα ενώ λέμε τα ίδια δεν είναι κάτι που το βαριέσαι, πλήτεις αυτό που λένε οι νέοι μια μίζερη κατάσταση έτσι υποτονική λέμε τα ίδια για το φως λέμε τα ίδια για την αλήθεια λέμε τα ίδια για το Χριστό και αυτό οδηγεί σε πρόοδο πνευματική και σε χαρά ε, γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά σαν εισαγωγή στη σημερινή μας επικοινωνία τα λέω διότι πήγα μια Θεία λειτουργία πριν λίγες μέρες Σε μια εκκλησία Και λειτουργήθηκα Δεν λειτουργήσα Ήθελα να λειτουργηθώ Και κοινώνησα στο τέλος Μ' αρέσει αυτό μερικές φορές Να μην συνηθίζω τη Θεία Λειτουργία Μ' αρέσει να κάθομαι Και μ' αρέσει μερικές φορές Να μην μπαίνω στο ιερό Αλλά να κάθομαι έξω Μαζί με τον κόσμο Τον απλό λαό Όπως καθόμουν πριν μερικά χρόνια κι εγώ μαζί με σένα και κάναμε μαζί προσευχή και κοιτάγαμε όλοι μπροστά προς το τέμπλο και δεν ήμουν μέσα στο ιερό και θέλω και τώρα να βγαίνω μερικές φορές για να μην συνηθίζω για να βλέπω αυτά τα οποία διαρκώς αγγίζω εξ αποστάσεως. για να μην εξοικειωθεί η ψυχή μου για να τηρήσω μια απόσταση από αυτόν που τις άλλες φορές κρατώ στα χέρια μου το Άγιο Ποτήριο, τώρα το κοιτώ δεν το αγγίζω, είμαι μακριά ε, την Αγία Τράπεζα δεν την αγγίζω, τη βλέπω, είμαι από μακριά και η απόσταση σε βοηθάει να καταλάβεις μερικά πράγματα καλύτερα λοιπόν καθόμουν σε αυτή την εκκλησία και προσευχόμουν μαζί με τον κόσμο ήταν μια πάρα πολύ ομορφηθία λειτουργία και τι θα πει ομορφή ήταν σεμνά όλα τακτοποιημένα, περιποιημένη ταπεινή, αρχοντική καθαρή Εκκλησία, με όμορφο φωτισμό, όχι να τυφλώνεσαι από το πολυφό, ε, ούτε και να μην βλέπεις τίποτα, υπήρχε μια ισορροπία υπήρχαν πολύ ωραία ε, ψάλματα από τους ψάλτες καθαρή φωνή και χαμηλός ο ήχος χωρίς να είναι εκοφαντικά τα μικρόφωνα και μου άρεσε πάρα πολύ μερικές φορές που η πιστή Κάποια σημεία της Θείας Λειτουργίας τα έψαλαν μαζί. Ενοριακή ήταν αυτή η Εκκλησία, μια ενορία έτσι. Δεν ήταν κάποιου μοναστηριακού χώρου ή κάποιου συλλόγου κλπ. Ήταν μια απλή ενορία σε μια περιοχή της Αθήνας. Και έλεγαν μαζί οι πιστοί, το Πάτερ ημών, είπαν μαζί το Πιστεύω, είπαν μαζί το Απολιτίκιο της Γιορτής της ημέρας και μου άρεσε πάρα πολύ. Και δεν το έλεγα, ενώ μου αρέσει να λέω και εγώ το Πάτερ ημών ψιθυριστά να το λέω Μ' αρέσει να το λέω όπως το λένε όλοι μαζί Εκείνη τη στιγμή, επειδή ήταν αυτή η ομοβροντία των πιστών Δηλαδή όλοι, να ακούς τώρα 300 φωνές, δεν ξέρω πώς ήταν μέσα δεν μπορώ να υπολογίσω Να ακούς 300 άτομα να λένε όλοι μαζί το Πάτερ Όχι επικοιδευμένα όχι ψεύτικα, όχι υποκριτικά Και πώς το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτσι Το καταλαβαίνεις από τη φωνή του Θεού μες στην ψυχή σου Που σου λέει το ναι Ακούσε ένα ναι, έτσι είναι Αυτή είναι η αληθινή προσευχή Το καταλαβαίνεις από τη γαλήνη της καρδιάς σου Το καταλαβαίνεις από την ανάπαυση που νιώθεις Από το άγγεγμα του Χριστού στην ψυχή σου Το καταλαβαίνει. Είτε είσαι κληρικός είτε είσαι απλό πιστός Το νιώθεις αυτό Η προσευχή που βγαίνει από τα ταπεινά χείλη Και από ταπεινές καρδιές με απλότητα Αγγίζει την καρδιά Δεν έχει να κάνει με τίποτα το ευσεβιστικό Δεν έχει να κάνει με τίποτα το ε, υποκριτικό Με τίποτα το... Από αυτό που λένε ότι είναι φτιαχτό Να το πούμε όλοι μαζί να παραστήσουμε κάτι Όχι Κοίταξε να δεις έχω καταλάβει ότι μέσα στην εκκλησία Όλα τα πράγματα μπορεί να, να αποκτήσουν πολλέ ποιότητε. Το κάθε τι που κάνει μπορεί να το κάνει σωστό εσύ και εγώ λάθο. ή το αντίθετο. Μπορεί εγώ να το κάνω σωστά και εσύ να το κάνει λάθο. Άρα για τίποτα δεν μπορούμε να πούμε από μόνο του ότι είναι καλό ή κακό με τον τρόπο που κάποιοι λένε να γίνεται. Έτσι. Το να πει λοιπόν όλο ο κόσμο το πάτερημόν μπορεί να είναι όντω κάτι φτιαχτό, να είναι κάτι καταπιεστικό, να είναι κάτι που άλλο δεν θέλει να το κάνει και να το κάνουμε για να λέμε ότι το κάναμε. Αυτό όμω δεν είναι απόλυτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι παντού όπου λέγεται μια κοινή προσευχή στη Θεία Λειτουργία από όλο τον κόσμο, αυτό που λέει «και εδώ μην, εν ενή στόματι και μια καρδία, δοξάζειν και ανιμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου». Το λέμε στη Θεία Λειτουργία. Παρακαλάμε το Θεό και του λέμε «Κύριε, δώσ μας, αξίωσέ μας, εν ενή στόματι, με ένα στόμα, όλοι να λέμε τα ίδια πράγματα» η προσευχή μου να είναι και προσευχή σου και να συντονιζόμαστε και να ανοίγουμε το στόμα μας το ξέρεις αυτό ότι στην πρώτη εκκλησία οποιος πήγαινε πήγαινε για να ψάλει στο Θεό πήγαινε να προσευχηθεί πήγαινε να συμμετάσχει πήγαινε να πει και αυτό στην προσευχή του δυνατά μαζί με τους άλλους όχι ουρλιάζοντας όχι φωνάζοντας όχι επιτιδευμένα όχι για να παραστήσει κάτι αλλά διότι αυτό ήταν το βίωμά του το έβγαινε από την καρδιά του, προσευχόταν, έλεγε, έψαλε, ενίτε τον Κύριον, εν φωνές, εν χορδές και οργάνω, ενίτε τον Κύριο με όλα τα μέσα που υπάρχουν στον κόσμο αυτό, φωνές αλλαλαγμού, φωνές οικεσίας, φωνές παρακλήσεως, ταπεινώσεως, και είναι πολύ ωραίο αυτό να βγαίνουν από το στόμα των πιστών ε, Προϋποθέτει αυτό καλλιεργημένε ψυχές Αλλά κι ένα που δεν είναι καλλιεργημένο Καλλιεργείται από αυτό το κλίμα των υπολείπων Βλέπει Και σύγεται ουρανός Με χαμηλές φωνές Δεν χρειάζεται να ουρλιάζει κανείς Να φωνάζει δυνατά Και χαμηλές φωνές Αν όλοι πούμε ψιθυριστά Έστω πάτε ημών ο εντι και το πουν αυτό 300 άνθρωποι ταυτόχρονα κάπως νιώθεις με στην ψυχή σου σε διαπερνά ένα ένα ρεύμα που είναι συγχρόνως γαλήνη μεγάλη που είναι συγχρόνως ταπείνωση που είναι ιδέο. που κάνει τα μάτια σου να συγκινούνται που κάνει την καρδιά σου να μαλακώνει και να λιώνει που κάνει μερικές φορές το στόμα σου να κλείνει όχι επειδή δεν να πεις αλλά επειδή δεν μπορείς να συνεχίσεις Αυτό έπαθα εγώ Ακούγοντας αυτή τη ε, συμφωνία Τόσων ανθρώπων Που παρακαλούσαν τον Χριστό Και προσεύχονταν όλοι μαζί Τον ουράνιο πατέρα εκείνη την ώρα Και έλεγαν το Πάτερ ημών Πατέρα μας ουράνιε Κάνει εντύπωση που μου έλεγε ένα παιδί κάποτε ε, Όταν πάω λέ, στο γήπεδο συμμετέχω Φωνάζω Κραυγάζω ε, Τα σπάω Πετάω αντικείμενα Το κορμί μου ολόκληρο το κραβγάζω χειροκροτώ Σηκώνω από το καθισμά μου και πηδάω ψηλά Και λέω συνθήματα Και κάνουμε διάφορους ε, κυματισμούς Με τους υπολύπους Και το χαιρόμαστε Θα πάω λέ, σε κάποια ακδήλωση θα συμμετέχω κι εγώ. Μπορεί να μου εξηγήσει, μου λέει, γιατί στην εκκλησία δεν νιώθω τίποτα, γιατί δεν κάνω τίποτα, γιατί είναι ένα χώρο που μπαίνω και κάθομαι. Απλώ κάθομαι και παρακολουθώ. Πουθενάλλου λέει, δεν πηγαίνω απλώ να παρακολουθήσω εκτό από το θέατρο, το σινεμά, την τηλεόραση, που κι εκεί μερικέ φορέ δεν παρακολουθείς απλώς Και εκεί κάτι θα φας, κάτι θα κάνει, ε, ξεμουδιάζει. Ενώ η εκκλησία λέει, έχει καταντήσει, αυτά δεν είναι δικά μου. Αυτά τα είπε ένα παιδί Ένα μου τα είπε που σου λέω τώρα Και πολλά άλλα μου το είπανε Και πολλά άλλα άτομα το έχουν γράψει Και προβληματίζονται ε, Και σου μεταφέρω Αυτό τον προβληματισμό Δεν ξέρω αν πειράζει πως το λέω Σου λέω μια αλήθεια έτσι Τι μου είπανε τα παιδιά Ότι στην Εκκλησία καθόμαστε Απλώς παθητικά Ακούω μιλάει Του λέω δεν μιλάει Ναι μου λέει αυτό ψέλιν Λέω ψάλτης ψέλιν ο ιερέας ε, πέρνα η ώρα, εγώ κοιτάω Και δεν κάνω τίποτα Του λέω και να δει πρώτον Δεν κάθεσαι απλώς Δεν είναι αλήθεια αυτό που λες Δεν κάθεσαι, προσεύχεσαι Όταν προσεύχεσαι δεν κάθεσαι Μπορεί να είσαι καθιστός στο κάθισμά σου Αν βρεις, κάθισμα Αλλά η ψυχή σου ταξιδεύει Ο νους σου ανεβαίνει Εκεί που σε οδηγεί ο ψαλμός Όταν ας ούτε λέει ενίτε των τον Κύριον εκ των ουρανών ή όταν λέει κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τη μία με ενώπιόν σου ή όταν λέει τη δεόμεθα υπέρ των, ορθο... των Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών υπέρ πλεόντων, οδιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων και κάθεσε και τα ακούς αυτά εκείνη την ώρα ο νου σου δεν ταξιδεύει μου λέει ταξιδεύει, ε αυτό κάνουμε στην Εκκλησία, μπορεί να καθόμαστε αλλά ο μας, η καρδιά μας όλα βρίσκονται σε ένα πολύ μεγάλο συναγερμό όλα είναι συντονισμένα όλα στρέφονται προς μια κατεύθυνση προς την Ανατολή προς το φως, προς το Χριστό και προς όλα αυτά τα ζητήματα και τα αιτήματα που μας λέει ο ιερέας να προσευχηθούμε και ο ψάλτης ε, ψέλνει και μας βοηθά και μου λέει κοίτα να δεις τώρα αυτά που λε είναι ωραία και θεωρητικά μου λέει, αλλά εγώ στην πράξη δεν τα έχω ζήσει έτσι δεν τα έχω ζήσει έτσι. Εγώ νιώθω λέω, ότι απλώς πάω και ακούω κάτι. Γι' αυτό και μερικοί λένε και τη φράση «πήγα να ακούσω λειτουργία». Ήλανε μερικοί «πήγα να παρακολουθήσω τη λειτουργία». Ενώ η Θεία Λειτουργία δεν είναι να παρακολουθήσεις, ούτε να ακούσεις, είναι να ζήσεις. Και μάλιστα είναι το έργο του λαού. Είναι ένα έργο που ο λαός μαζί με τον κλήρο, μαζί με τους ποιμένες του, τον ιερέα του, το ζει. Και το τελεί μαζί τελούμε τη θεία λειτουργία. Γι' αυτό όλες οι ευχές που λέγονται από τον Ιερέα είναι σε πληθυντικό αριθμό Όλα τα λόγια που λέμε Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν Έλατε να παρακαλέσουμε τον Κύριο όλοι Δεηθόμεν Δεν προσεύχομαι μόνος Προσεύχομαι μαζί με σένα Και προσεύχομαι και με τη δική σου συμβολή και με τη δική σου την καρδιά Βάζεις και εσύ το δικό σου το κομμάτι Τη δική σου την προσευχή ε, Μου λέει αυτό μας δεν το βλέπω να γίνεται Εντάξει. Και εκεί. Προσπάθησα να εξηγήσω κάποια πράγματα στο παιδί αλλά τώρα που κάθομαι και μόνος μου και τα σκέφτομαι πρόσεξε σήμερα θα σου πω μερικά πράγματα αυτοκριτικής έτσι. και αν ακούει και κάποιος ε, σεβαστός ε, πατέρας, κληρικός ή μοναχός ή ε, άνθρωπος έτσι πολίτης εκκλησίας που ασχολείται και κυρίως η μοναχος η ανθρωπος ετσι πολιτης εκκλησιας που ασχολειται και κυριως η λειτουργια του υψής του, δεν σχολιάζω ούτε κρίνω τους άλλους αλλά σκέφτομαι τον εαυτό μου και τη λειτουργία που κάνω και τη λειτουργία που προσφέρω στον άλλον, και σκέφτομαι γιατί να με τον ελκύει ο τρόπο που λειτουργώ. Γιατί να μου λέει ότι νιώθω ότι κάθομαι και ακούω. Και γιατί να μου λέει ότι στο γήπεδο, παρόλο που η ποιότητα της διασκέδασης εκεί δεν είναι ανεβασμένη, δεν υπάρχει ένα βάθο, δεν υπάρχει κάτι το αληθινό, το αιώνιο. Υπάρχει κάτι πολύ πεζό και ανθρώπινο και φθαρτό, και μερικέ φορέ και αμαρτωλό όταν. Όλη την ώρα που πας στο γήπεδο βρίζεις τον Χριστό, την Παναγία θυμώνεις, νευριάζεις κακιώνεις, μισείς μουτζώνεις, χειρονομίες κλπ έτσι αλλά το φετικό της υποθέσεως που μου λέει το παιδί αυτό είναι ότι εκεί που πάω εγώ συμμετέχω ψυχικά και σωματικά είναι κάτι που το ζω και στη Θεία Λειτουργία μπορώ να κάνω κι εγώ ο κληρικός το παιδί αυτό που έρχεται να ακούσει τη λειτουργία να τη ζήσει Μπορεί να το κάνω να, να συγκινηθεί με τον τρόπο που γίνεται η θέα Λειτουργία Είναι τέτοια η λειτουργία μου που να αγγίξει στην καρδιά του άλλου Είναι τέτοια η λειτουργία μου που να το κάνει να ανοίξει το στόμα του Και να θελήσει να πει αυθόρμητα μια προσεφούλα μαζί με μένα και με τον Ψάλτη Και να χαρεί Μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να πει το Κύριε Λέισον ακολουθώντας τον Ψάλτη ή να πει ένα ύμνο που θα πούμε το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ να το πει και το παιδί ο, ο έφηβος, ο νέος ή το νέο ζευγάρι ή ο άνθρωπο. άνθρωπος να το πει όχι επειδή θα του κάνω το σύνθημα πες το λέγε να του κονίσω το χέρι και να του πω πέστε όλοι μαζί αλλά να είναι τέτοια λειτουργία μου που να πει δεν μπορώ αν δεν το πω δεν μπορώ να το πω θα σκάσω Μου βγαίνει από την καρδιά μου Να μιλήσω και εγώ στο Θεό μου Δεν είναι δικό σου έργο Εσύ με εκπροσωπείς τώρα Αγαπητέ μου ψάλτη να πει ο πιστός Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί να πρέπει να εκπροσωπήσεις εμένα Εφόσον είμαι και εγώ παρόν εδώ στη Θεία Λειτουργία Δεν απουσιάζω για να με εκπροσωπήσεις εσύ στο Θεό Δεν παρουσιάζομαι στο Θεό με εκπροσώπους Είμαι ο ίδιος μπροστά στο Θεό και τι λέμε στην Εκκλησία την Ορθόδοξη Δεν έχουμε λέμε εμείς όργανα Μουσικά να παίζουν όπως υπάρχουν Στη Δυτική Εκκλησία το αρμόνιο Ή αλλού έχουν διάφορα άλλα Αλλά έχουμε το τελειότερο όργανο Που είναι η φωνή μας Είναι το στόμα μας, είναι η γλώσσα μας Είναι τα χείλη μας Λοιπόν αυτά τα χείλη μου τα έχω ραμμένα Τα έχω ραμμένα Μου είπε το παιδί Πως θα γίνει λοιπόν αυτά τα χείλη τα ραμμένα να ανοίξουν Πως θα γίνει αυτά τα χ να πούν στο Θεό Χριστέ μου αγαπώ αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου κύριο στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου ύμνος είναι δεν είναι ύμνος πως θα γίνει τα χίλια αυτά να πούνε στο Θεό Κύριε ελέησον και να το ζήσει και να το αναγγίξει πως θα γίνει να πούνε τις διάφορες προσευχές και να νιώσουν τι θα πει σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεό Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Κλέβουν τον κόσμο, τα γήπεδα, οι συγκεντρώσεις, ο κινηματογράφος, οι βόλτες, τα θέατρα, οι παραλίες, οι διασκεδάσεις, η κοσμική ζωή, η τηλεόραση, οι διάφορες συναντήσεις που γίνονται στην τηλεόραση. Έχεις δει τηλεπαιχνίδι, έχεις δει διάφορα που κάνουν στην τηλεόραση μουσικοχορευτικά που καλούν τους νέους. Πόσοι πηγαίνουν εκεί, πόσοι πηγαίνουν. Όταν βλέπω τόσα παιδιά εκεί μέσα... ξέρει τι κάνω... Ζηλεύω. ζηλεύω... Δεν αρχίζω την κατάκριση απλώς που λέμε... Κοίταξέ τα, τα παρασύραν τα παιδιά... Τα μπλέξανε... Και τα, τα μαζέψαν εκεί πέρα σαν τα πρόβατα... Το θέμα είναι να κάνω την αυτοκριτική μου και να πω... Γιατί το δικό μου κάλεσμα... Δεν έχει τόσα παιδιά... Γιατί σε μένα δεν έρχονται τόση νέοι άνθρωποι... Να ζήσουν... Τη Θεία Λειτουργία... Και τους βλέπεις πάνε σε αυτ στην τηλεόραση, στα τηλεπαιχνίδια και στις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουν Και θα φωνάξουν, θα ψηφίσουν, θα βαθμολογήσουν Θα πάρουν θέση, θα τραγουδήσουν, θα χαρούν, θα εκτονοθούν Και φεύγουν και λένε, κάναμε κάτι Και εγώ πήρα μέρος σε αυτό που πήγα Συμβάλλω κι εγώ σε αυτό Που σου ξαναλέω, αν καταλάβαινε κανείς τι κάνει εκεί που πάει δεν θα πήγαινε Γιατί δεν είναι κάτι ουσιαστικό αυτό Δηλαδή όντως εκμεταλλεύονται κάποιοι άνθρωποι για να πετύχουν κάτι. Το καταλαβαίνω αυτό. Εκμεταλλεύονται το χάρισμα του άλλου για να βρουν τον καλύτερο, να εκτοπίσουν όλους τους άλλους, άρα όλους τους άλλους να τους ταπεινώσουν, να τους ρεζιλέψουν, να τους διώξουν. Έτσι, πόσα κοριτσάκια και πόσα αγοράκια που πάνε εκεί πέρα για να βγουν ο πρώτος, πόσοι κλαίνε που δεν βγαίνουν πρώτοι. Πόσοι υποφέρουν, πόσοι εξευτελίζονται από προσβολές που τους λένε τους κοιτούν όλοι στα μάτια νιώθουν τόσο χάλια και όμως πηγαίνουν και τους λέει θα δείξω κάτι κι εγώ για τον εαυτό μου για την αξία μου ε, θα ζυμωθώ με τους άλλους θα κρυθώ, θα συγκριθώ, θα λάβω μέρος ε, έχω μια προσωπικότητα και μια αξία ε, εν πάση περιπτώσει κάνω κάτι που ε, νιώθω ότι δεν είμαι ένα άβουλό θα πάω να δοκιμάσω κι εγώ και είναι μια εμπειρία Αυτές λοιπόν τις εμπειρίες Τις τόσο φτωχές Τις ακολουθούν οι νέοι Τις επιδιώκουν, τις ζητούν Και την Εκκλησία μας Την εμπειρία αυτής Της αληθινής ζωής Που αγγίζει την καρδιά στα αυτά του είναι Δεν την έχει γνωρίσει ακόμα νέος άνθρωπος Που αν τη γνώριζε Εγώ στο λέω Δεν είμαι μεγάλος στην ηλικία Δεν είμαι κανάς όριμος σε Σεβάσμιος κλπ Αλλά νιώθω ότι η Εκκλησία είναι ένα πολύ μοντέρνο πράγμα, πολύ μοντέρνα υπόθεση, πολύ νεανική υπόθεση, πολύ νεανική, την οποία αν ο νέος την καταλάβαινε σωστά και ξαναγυρίζω το φακό στη δική μου την ψυχή. Αν εγώ προσέφερα σωστά στον νέο άνθρωπο την αληθινή εικόνα της Εκκλησίας, τι θα πει η Εκκλησία, πώς βιώνεται η Θεία Λειτουργία, τι δυνατό που είναι αυτό το, αυτό το βίωμα, αυτή η εμπειρία να αγγίζει στο Χριστό να βάζεις το Θεό στη ζωή σου στα προβλήματά σου να του ζητάς να ευλογήσει το διάβασμά σου τη βόλτα σου τη σχέση σου την αναζήτηση του επαγγέλματός σου τα προβλήματά σου την υγεία σου το κορμί σου την ψυχή σου και να πεις ότι Αυτός ο Θεός μέσα σε αυτό το ναό που λένε σε αυτό το κτίριο Ναι σε αυτό το κτίριο που δεν είναι κτίριο απλό δεν είναι όπως είναι ένα δημαρχείο δεν είναι όπως είναι ένα απλό κτίσμα είναι ο ναός του Θεού που μπαίνεις μέσα και νιώθεις το δέος της χάρης του Χριστού Μέσα σε αυτό το ναό μπορούν να αλλάξουν όλα τα θέματα της ζωής σου Να τακτοποιηθούν τα πάντα Να συναντήσεις αυτόν που είναι η αλήθεια Και η οδός και η ζωή και η αγάπη και η χαρά και η στοργή Και η λύτρωση και η συγχώρεση και η άφεση των αμαρτιών σου Και η επούλωση των πληγών σου και η λύση των προβλημάτων σου και το χαμόγελο των ματιών σου, εκεί μέσα σε αυτό το σπίτι, το σπίτι του Θεού, στον οίκο του Θεού, μπορεί να λυθούν όλα τα προβλήματά σου. Και ποιο σήμερα δεν έχει προβλήματα, και ο νέο έχει, και ο μεγάλο έχει, και ο νέο, αν το έχει καταλάβει αυτό, δηλαδή αν εγώ του το είχα δείξει αυτό, σου είπα σήμερα θέλω να κάνω μια αυτοκριτική αυτού του θέματο, στον εαυτό μου στρέφω σήμερα τα βέλη και το φακό και του προβολεί, ε, όχι τη δημοσιότητα αλλά. Τους προβολείς της κριτικής Να κρίνω τον εαυτό μου Πως κάθεσαι σε ένα σκαμνί και σου ρίχνουν το φως Στο ανακριτικό γραφείο και σου λέει Πε την αλήθεια Πες την αλήθεια Και μου λέει και εμένα ο Θεός Γιατί δεν τράβηξε τους νέους ανθρώπους Στην εκκλησία Γιατί ο τρόπος που ζεις και λειτουργείς Και προσφέρεις Το σώμα και το αίμα μου Τη ζωή μου δεν είναι τέτοιο που να ελκύσει Τον κόσμο Γιατί οι άλλοι τους τραβούν Εντάξει είναι εύκολες οι Να πω στον Θεό και εγώ ότι Θεέ ξέρει Ξέρεις οι άλλοι τους τραβούν επειδή είναι αμαρτίες αυτά Και στα παιδιά αρέσουν τα εύκολα και τα ξεκούραστα και τα χαλαρά Γι' αυτό πηγαίνουν Είναι εύκολο να πω ότι Θεέ μη με μαλώνει, Πάντα ο κατήφορος έχει πιο πολύ κόσμο Πάντα η πλατιά, η πύλη Έχει πιο μεγάλη ευρυχορία και μπαίνει όλο ο κόσμος Και γι' αυτό πάνε Εντάξει το θέμα δεν να δικαιολογηθώ. Το θέμα μερικέ φορέ είναι να, να κάτσω να σκεφτώ και να πω στα του οίκου μου να ψάξω τι φταίει. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Και οι γονεί δεν είναι πολύ ωραίο να κοιτάνε τον εαυτό του που δεν πάνε καλά και να πούνε Εντάξει, το παιδί έχει διάφορα ελαττώματα. Το παιδί έχει διάφορα αμαρτήματα, διάφορε συνήθειε, Διάφορα, διάφορα ιδιοτροπίε. Το μαλώνουμε συνέχεια. Τον εαυτό μα δεν πρέπει κάποτε να κάτσουμε να σκεφτούμε μήπω δεν πάμε καλά. Το ίδιο σκέφτομαι και στο σχολείο. Όταν κάνουμε σύλλογο οι καθηγητές και συζητάμε για διάφορα προβλήματα στο σχολείο Συζητάμε συνήθως τι γίνεται με τα παιδιά Ποια παιδιά πάνε καλά, ποια δεν πάνε Ποια έχουν συμπεριφορά έτσι ε, α, άτακτη, ζωηρή, απρόσεκτη κλπ Το θέμα είναι πότε θα γίνει ένα σύλλογος, μια συνάντηση Είτε στο σπίτι, είτε στο σχολείο μα είτε στο γραφείο μα είτε οπουδήποτε Είτε στην εκκλησία μου και να πω «Δεν θέλω να κρίνω τώρα τους άλλους» Που μπαίνουν στο σχολείο, στο ναό, στο σπίτι. Θέλω να κρίνω τον εαυτό μου. Να τον κρίνω αυστηρά. Να τον κρίνω και να τον κατακρίνω. Να παραδέχτω ότι ε, μήπως και εγώ δεν πάω καλά. Και μερικές φορές αυτό το μήπως και εγώ δεν πάω καλά μπορεί να αλλάξει και να γίνει πιο αυστηρό. Μήπως εγώ δεν πάω καλά. Μήπως εγώ φταίω. Με τον τρόπο που προσφέρω τα της εκκλησίας στο παιδί. Όταν το παιδί έρθει η στιγμή και νιώσει ότι στη θεία λειτουργία κάτι το αγγίζει, έρχεται και μου λέει: Το παιδί δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Και εγώ του λέω: Υπάρχει ένα τρόπο να καταλάβει. Σιγά σιγά. Εγώ του λέω: Πώ καταλαβαίνω. Μου λέει: Εσύ σπουδάσατε. Μα δεν σπούδασα κι εγώ από μικρό. Στην ηλικία σου, ούτε είχα σπουδάσει. Διάβαζα. Ρωτούσα. Έψαχνα. Προσπαθούσα. Έπαιρνα ένα βιβλιαράκι. Κοιτούσα τι θα πει δίπλα. Παράλληλα, τι λέει η ιερέα. Και τι λέει και αυτή η μετάφραση, η ερμηνεία, δίπλα. Τι θα πει αυτό. Τι θα πει υπέρ της άνοθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Τι θα πει άνοθεν. Τι θα πει υπέρ. Τι θα πει αυτό. Τι θα πει δε ηθόμεν. Το ψάξα. Το, το, το επεδίωξα. Το αγάπησα. Και σιγά σιγά έρχεται και η χάρη του θεοφωτίζει την ψυχή σου. Καταλαβαίνει και αυτά που δεν μπορεί να καταλάβεις. Του είπα διάφορα πράγματα του παιδιού, να καταλάβει. Αλλά πάλι δεν κατάλαβε Και πάλι μου είπε ότι Δηλαδή γιατί να πρέπει Στο χώρο αυτό που μπαίνω στην εκκλησία Να κάνω ειδική προσπάθεια να καταλάβω Τόσο πολύ δηλαδή να διαβάσω Να πάρω βιβλία Να διαβάσω γραμματική, συντακτικό, αρχαία, ελληνικά Για να καταλάβω όλα αυτά που όπου και αν πάω Στη ζωή μου όλα τα άλλα με δέχονται Όπως είμαι Με τον τρόπο που σκέφτομαι, που συμπεριφέρομαι Που μιλάω και μπαίνω αυθόρμητα Και από εκεί η ζωή μου, ενώ συνεχ στο δικό σου λέει το σπίτι που λες τον το οίκο του Θεού έτσι μου είπε όλα πρέπει να αλλάξουν στη ζωή μου και εγώ λέει ξέρω μόνο οικό, δεν ξέρω πολύ τονικό εγώ δεν ξέρω καν αρχαία εγώ έχω πάει άλλη κατεύθυνση στο Λύκειο δεν ασχολούμαι με αυτά και όταν πήγαινα και κάναμε στο σχολείο αρχαία πήγαινα ίσα ίσα να καταλάβω να πάρω τη βάση και ίσα ίσα πέρασα τι να του πω αυτό του παιδιού δίκιο έχει και αυτό δίκιο έχει και η δική μου η ζωή και η εκκλησία που προσφέρει έτσι τη θεαλή λειτουργία, γιατί υπάρχει αυτή η συνέχεια, υπάρχει αυτή η παράδοση, υπάρχει αυτό το δεδομένο μπροστά μα. Αλλά και το παιδί έχει δίκιο. Και το παιδί ήρθε και μου είπε ότι εγώ, μια φορά που είχα πάει στον αδερφό μου που σπουδάζει στο Λονδίνο, και πήγαμε σε μια εκκλησία που λέγανε τη Θεία λειτουργία και στα αγγλικά και στα ελληνικά, όταν λέγανε Αγγλικά, καταλάβαινα πάρα πολύ καλά αυτά που έλεγε. Και προσευχόμουν. Και αισθάνητη καλή το Θεό, και μου άρεσε αυτό. Και δεν ήθελα να βγω από την εκκλησία, αλλά γαλήνεψε η ψυχή μου και το ευχαριστήθηκα. Του λέω: Κοιτάξτε να δει, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, και εδώ μπορεί να το καταλάβει, αλλά πάλι η ψυχή σου να μην καταλάβει εύκολα το Θεό. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο εγκέφαλό σου, του λέει να το καταλάβει. Μου λέει: Δεν είναι μόνο ο εγκέφαλό Με έχει δίκιο. Εντάξει, είναι και να σε αγγίξει ο Θεό την ψυχή σου, αλλά και ο εγκέφαλο δεν πρέπει να συμμετέχει. Όταν λέει, ο εγκέφαλο, εννοώ να ξέρει τι λέει. Αυτή η προσευχή. Να ξέρεις τι λέει, αυτή η προσευχή Μουσική Να σου πω τώρα κάτι που έζησα εγώ μικρός Σε μια κατασκήνωση Λέει στο απόδειπνο Πανίχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε στο ημνίν και ευλογία και δοξάζειν το πάντη μου και ονομά σου του πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος Και εγώ δεν ήξερα τι θα πει Πανίχιον Πανίχιον Λοιπόν θα σου το πω τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια και κανείς δεν ξέρει ποιο είναι Ούτε και αυτός που το είπε το θυμάται είμαι σίγουρο, Γιατί θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό που λέω οπότε δεν το θυμάται Και ρωτάω τον ομαδάρχη μας ο οποίος ήταν θεολόγος παρακαλώ Και του λέω τι θα πει Πανίχιον και δεν ρώτησα για να κάνω τον έξυπνο, ούτε για να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν ήξερα. Τα άλλα τα καταλάβαινα. Αρκετά. Και δώσει μηδέσποτα, να πιούσιν, είναι η προσοχή του αποδείπνου. Αλλά πανίχιον δεν καταλάβαινα τι θα πει. Και μου λέει, ε, πανίχιον, ε, πανίχιον, πανίχιον, πανίχι, νίχι, νύχιον, νύχιον. Α, μου λέει. Ε, δεν είπε δεν ξέρω, που θα μπορούσε να το πει, παρά μου λέει πανίχιον θα πει, ρε παιδί μου, ε, ε, το λέει λέξεις λέξη. Πανί... Απ' την νύχια μου λέει. Αν την κορφείω στα νύχια. Α, εντάξει. Από την. Α, λέω καλά, λέτε. Πανύχιον. Παν, όλο, μέχρι τα νύχια. Πανύχιον. Με ανέπαυσε. Ήταν τελείω λάθο. Εγώ όμω δεν σκεφτόμουν. Πανύχιον ημί, την συδοξιολογία χάρισε. Δηλαδή, κύριε, χάρισε μου τη δοξολογία σου. Να σε δοξάζω δηλαδή. Από την κορφείω στα νύχια. Δεν είναι και άσχημο. Ωραίο βγαίνει. Εντάξει. Ο Θεό επέτρεψε αυτό ο θεολόγο. Θεολόγο. Καθηγητή σε σχολείο. Να μου πει ότι η λέξη πανίχιον που θα πει Τελικά θα πει ε, ολονύκτια δοξολογία καθόλη τη διάρκεια της νύχτας κύριε να σου δοξάζω Έτσι και στον ύπνο μου ακόμα Από εκεί βγαίνει και η λέξη πανιχίδα πανηχή στα αρχαία Ολονυκτία Νίξ Νίξ, νικτός, η νύχτα Έτσι Άρα πανίχιον θα πει ολονύκτια δοξολογία χάρη σε μου κύριε Και δεν θα πει από την στα νύχια Καταλαβαίνει λοιπόν ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό Ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει Δεν καταλαβαίνει Αφού δεν καταλαβαίνει πώς θα προσευχηθεί Τι λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί για τη γλωσσολαλία Που λέει ότι αν μπαίνει κάποιο στην εκκλησία και σας λέει, βλέπει να λέτε άλλα αντάλλο Γι' αυτό να μην καταλαβαίνει Να βγάζετε κραυγές που δεν καταλαβαίνει ούτε τι θα πει η μετάφραση αν την ακούσει Πρώτον δεν ακούει καθαρά τα λόγια δεν ακούει καθαρά τα λόγια. Δεν είναι λίγε οι φορέ που άνθρωποι. Τώρα θα μου πει γιατί τα λε όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί τα λέω. Τα λέω επειδή σου είπα. Άκουσα αυτή την θεία λειτουργία που πήγα σε αυτή την εκκλησία και με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η συμμετοχή του κόσμου. Που είπαν όλοι μαζί το πιστεύω, το πάτερημón και μ' πολύ στην καρδιά μου. Και αισθάνθηκα την ευλάβεια. Και είδα τον κόσμο μετά να φεύγει από την εκκλησία και να έχει δύναμη. Και ήταν καθημερινή αυτή τη μέρα που πήγα, πέμπτη. Και του έβλεπε ότι αυτή η θεία λειτουργία σφράγγισε τη ζωή του. Είδα άτομα που ήρθαν με τι τσάντε του και τα βαλιτσάκια του του γραφείου. Δηλαδή πήγαιναν για δουλειά μετά. Δεν πήγαιναν ε, να συνεχίσουν μια ζωή λειτουργική, εκκλησιαστική, στενού τύπου, θρησκευτικού. Πήγαιναν για δουλειά. Και του είδα ότι όταν με χαιρέτησαν στο τέλο και μεταξύ του χαιρετήθηκαν και πήραν το αντίθερο και κοινώνησαν όσοι ήταν έτοιμοι, αυτή η θεία λειτουργία άγγιξε τη ζωή του. Του φράγισε. Και γι' αυτό και πήγαν σε αυτή την εκκλησία. Στη γειτονιά μου είναι. Γιατί πήγαν σε αυτή την εκκλησία. Γιατί πήγαν σε αυτή την εκκλησία. Του τράβηξε. Και α είχαν δουλειά. Και ήταν νέοι που λένε ότι νιστάζουμε και κάνουμε και ράνουμε. Μα αν κανεί βρει κάτι που τον κλικαίνει και την ίστα του την αφήνει. Τα παιδιά που λένε ότι νιστάζουν είναι δικαιολογία αυτό. Γιατί όλη τη νύχτα τα παιδιά κάθονται και ξενυχτούν. Εκεί δεν νιστάζουν. Νιστάζω σου λέει. Αλλά μου αρέσει αυτό που κάνουν. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματο και αυτή εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Να πούμε την αλήθεια. Ότι το παιδί δεν έρχεται η εκκλησία, όχι επειδή δεν νηστάζει, αλλά επειδή δεν το αρέσει αυτό που γίνεται και δεν το αγγίζει αυτό που γίνεται. Αλλιώ θα ερχόταν. Σου είχε τύχει να πηγαίνει η εκκλησία, μου λέει ένα παιδί, άλλο παιδί. Μια κοπέλα μου το είπε αυτό. Εγώ λέει δεν καταλαβαίνω τι λένε, όχι τη μετάφραση. Δεν ακούω καταρχήν τα λόγια που λένε. Τα λένε μασημένα. Τα λένε μασημένα. Τα λένε λέμε κάτι. Ε, πώς μου το είπε, σαν, αραβικ, σαν ε, αραβικού σύμνους σαν ακούω μου λέει αραβικού σύμνους σαν τουρκικα αμανέδες αμανέδες μου είπε ναι αμανέδες δεν καταλαβαίνω λέει αυτά τα μακρόσυρτα ε, ε, να λέει αχά χάνω τις ιλαβές χάνω τις λέξεις αυτό που λέμε εμείς στην εκκλησία ότι το το μέλος το τραγουδι ο ήμνος ο ύμνο δεν μπορεί να είναι ει βάρο των λόγων. Ο άλλο δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Ο άλλο που δεν έχει μάθει αυτή την. Να μάθει! Εντάξει, να μάθει. Όσπου να μάθει, φεύγει. Φεύγουν τα παιδιά από την Εκκλησία. Δεν έρχονται καν. Δεν του αρέσει. Και εσύ τώρα του λες να κάνει μια παιδεία που εσύ την έχει πάρει από παιδάκι από παιδάκι γεννημένο σε ένα περιβάλλον άλλο μιας άλλης εποχής που σε βοηθούσε και το περιβάλλον σου και τώρα του λες δεν έχει σημασία να υπάρχει λύση το ότι υπάρχει λύση υπάρχει αλλά είναι εφικτή γίνεται, βιώνεται, εφαρμόζεται ακολουθείται αυτή η λύση εάν δεν ακολουθείτε τι κάνουμε για τα παιδιά αυτά που δεν ακολουθούν τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής για τους νέους ανθρώπους τι τους λέμε πάτε βρείτε γυρίστε σελίδε της ζωής σας και θα βρείτε λύση. Εντάξει, εγώ δεν έρχομαι, γεια σου Καταλαβές, ποιον το ερώτημα; Μου είπε κάποιος από την Εκκλησία της Πεντηκοστής Όταν μου λέει φεύγει κάποιος από μας για κάποιο πρόβλημα Και έχει κάποιο πρόβλημα και θέλει να φύγει από την Εκκλησία αυτή Όλοι το ρωτούν, τι έχεις Όλοι ασχολούνται με τη ζωή του Πέφτουν πάνω του Μπορεί να γίνεται, θα πει κανεί για διάφορους λόγους ιδιοτελείς Να μην χάσουν τον οπαδό εγώ δεν κρίνω την ψυχή του άλλου Δεν ξέρω γιατί το κάνει Εγώ μου λέει πάντως αισθάνθηκα ότι εκεί Ενδιαφέρονται για τη ζωή μου Και για αυτό που με απασχολεί Και για τον εαυτό μου τον πραγματικό Και τις ανάγκες μου τις αληθινές Στην εκκλησία μου λέει την Ορθόδοξη Γι' αυτό, είχα, γι αυτό μου λέει είχα φύγει Γι' αυτό είχα φύγει από την, Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Γιατί εκεί είτε πήγαινα είτε δεν πήγαινα, είτε ένιωθα είτε δεν ένιωθα, είτε με απασχολούσε κάτι, είτε δεν με απασχολούσε, δεν ενδιαφέρθηκε. Και απόδειξη μου λέει: Όταν έφυγα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, πρώτον κανεί δεν το πήρε χαμπάρι. Κανεί δεν το πήρε μου λέει χαμπάρι. Κανεί δεν με ενόχλησε που έφυγα. Έφυγα πάρα πολύ εύκολα. Κανεί δεν πούνε για μένα. Κανεί δεν μου είπε ότι. μου, πού πας? Δεν είδα λέει, κανένα στο δάκρυ να λυπηθεί. Που έφυγα από την Ορθοδοξία. Και πήγα σε μια άλλη ε, προτεσταντική ομάδα, ε, μάρτυρας του Ιαχωβά, οπουδήποτε αλλού. Να σου πω κάτι, ο πατέρας του Ασώτου, όταν έφυγε το παιδί του, μπορεί να τα άφησε ελεύθερο να φύγει. Αλλά σίγουρα τα μάτια του θα ήταν βορκωμένα. Δεν πιστεύω να του δώσε τη βαλίτσα του με τέτοια ψυχρυμία και να του πω λοιπόν παιδί μου, καλό ταξίδι, άντε στο καλό και εύχομαι να περάσει πολύ καλά, σε χαιρετώ.". Όχι. Ελεύθερο το άφησε. Ελεύθερο. Δίλενε αυτή στον Βίον, όντω του τα έδωσε και τα λεφτά, το, ό,τι του δικαι, δικαιούται, το, έλεγε ότι δικαιούται τέλο αλλά έναν πόνο θα τον έβγαλε με το βλέμμα του. Παιδί μου, μου φεύγει. Θα μου λείψει. Σε πονώ. Δεν θέλω να φύγεις Κατά βάθο δεν θέλω. Απλώς επειδή σε ελεύθερος ελεύθερο, αφήνω. Εγώ δεν θέλω να φύγει. Αχ, Βασίλη, σήμερα σε ξέχασα, αν και τόση ώρα είσαι κοντά μου. Ευχαριστώ πολύ για τη μουσική που μας βάζεις, Βασίλη Χατσινικολάου, μας ξεκουράζεις, επενδύεις αυτά που λέω με έναν ωραίο τρόπο, αυτό που λέω τόση ώρα για την εκκλησία, ότι ενώ υπάρχει μουσική στην εκπομπή αυτή, χαίρομαι που προσπαθείς να μην είναι η μουσική εις των λόγων. Τις περισσότερες φορές το έχει πετύχει. Ελάχιστες φορές μπορεί να γίνεται κάποια ε, υπέρβαση, κάποιο, και αυτό θα γίνεται από λάθο. Σε ευχαριστώ, Βασιλικά Τζινικολάου, που και σήμερα μα δείχνει τι θα πει η μουσική να στηρίζει το λόγο. Και εσύ, αγαπητοί μου, αν σε όλα αυτά που λέω σήμερα, τα οποία είναι περισσότερο μια αυτοκριτική και μια ε, αφορμή μετάνοια για τον εαυτό μου, πώ τόσοι άνθρωποι περνούν από κοντά μα και δεν μπαίνουμε στην Εκκλησία να, να ζήσουν αυτό το πολύ ψωμί που υπάρχει, που μου είπε κάποιο: Έχει πολύ ψωμί η Εκκλησία και ο κόσμο δεν το νιώθει. Έχει πολύ να χορτάσει ο άνθρωπο στην Εκκλησία, μόνο και χορταίνει. Η καρδιά του ανθρώπου Και ο νέος δεν το νιώθει Και αν θέλετε σε αυτά που λέω να πείτε κάτι Στο 4118602 Και 4118640 Ή να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, μήνυμα στην, Στο email της εκπομπής Atheata.περάσματα Papakigiahoo.gr Η εκπομπή αναμεταδίδεται Το βράδυ Πάρτε τηλέφωνο στο σταθμό Θα μάθετε πότε γίνεται αυτό και να πείτε κάτι που σα προβλημάτισε, κάτι που σκέφτεστε, κάποια βοήθεια σε αυτά που λέμε. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, έλεγα ότι για όλα αυτά υπάρχει λύση. Το θέμα μα δεν είναι να βρούμε μια λύση, είναι να βρούμε κάτι που να είναι εφικτό στο εδώ και τώρα, τη στιγμή που βλέπει ότι ο άλλο χάνεται. Και έλεγα ότι σε όλε τι προτεσταντικέ παραφιάδε και στι αιρετικέ ομάδε υπάρχουν άνθρωποι που πονούν για σένα. Και μην βιάζεσαι να πεις ότι όλοι είναι υποκριτέ και ψεύτες στο δικό μα χώρο, τον εκκλησιαστικό, μου είπε άνθρωπο από την εκκλησία τη Πεντηκοστής ότι εγώ, όταν έφυγα την εκκλησία την Ορθόδοξη, κανεί δεν νοιάστηκε για μένα. Κανεί δεν νοιάστηκε για μένα. Δεν μπορώ να του πω ότι λε ψέματα, αφού μου το λέει, ψέματα λέει, δεν με πήρε λέει κανεί τηλέφωνο. Και έρχομαι τώρα στη κουβέντα του παιδιού που μου είπε ότι για μένα δεν νοιάζεστε όταν μπαίνω στην εκκλησία. Εμένα πώ να «Τι κάνεις για να με αγγίξεις, νοιάζεσαι για μένα, Πάτερ», μου είπε. «Αφού νοιάζεσαι και δεν λες κάτι σε αυτό το ψάλτι», του λέω «τι να πω, να πει ότι δεν καταλαβαίνω πώς τα λέει». «Μα του λέω, σου είπα να πάρεις ένα βιλίο να τη μετάφραση». «Εγώ δεν σου είπα μου λέει για μετάφραση, σου είπα δεν καταλαβαίνω τα λόγια τα οποία πρέπει να μεταφράσω». Δηλαδή έχω μου λέει πολλά βήματα να κάνω, έχω πολλά επίπεδα να φτάσω και δεν μπορώ, γιατί εγώ... Έχω το κινητό και τρέχω. Και όταν θέλω κάτι, στέλνω ένα μήνυμα και τελειώνει η υπόθεση. Όταν θέλω να πάω κάπου, το κάνω εδώ και τώρα. Και εσύ μου λες να μπω σε μια διαδικασία που τώρα εγώ δεν μπορώ να μπω, δεν είμαι έτοιμο, έχω άλλου ρυθμού ζωή. Του λέω: Κοιτάξτε να δει. Δηλαδή, τι θέλει να μπει η Εκκλησία στο δικό σου τρελό ρυθμό, εσύ πρέπει να μπει στο ρυθμό τη Εκκλησία. Ωραία μου λέει, γεια σου. Εγώ φεύγω. Γιατί εγώ μου λέει: Δεν σου είπα να μπει εσύ που είσαι ιερέα στο ρυθμό των νέων. Και να μπει στου τρελού ρυθμού τη νεανική ζωή. Δεν το είπε αυτό. Αλλά δεν μπορεί και να μην σε νοιάζει το ότι δεν καταλαβαίνω ούτε τα λόγια που τα λέει μασιμένα, που τα λέει αργό σύρτα", που τα λέει σαν να μα ναι, που τα λέει. Δεν σε νοιάζει τίποτα μου λέει που δεν καταλαβαίνω. Και, και ξέρει τι ήθελα να του πω και την ώρα, Για να αλλάξω θέμα, να του πω πολύ θάρρο πήρε έτσι. Πώ μου μιλάς έτσι. Και είμαι και ιερέα. Δεν με σέβεσαι καθόλου. Θα μπορούσα να το πω και να τηρήσω μια απόσταση. Αλλά θα την αλήθεια. Εμένα μου άρεσε από εκείνη την ώρα το παιδί αυτό με χαστούκησε. Όταν λέω παιδί, είναι έφηβος άνθρωπος νέα κοπέλα ήταν οι άλλοι. Μιλάμε τώρα για 18, για 20 χρονών, για διάφορε ηλικίε. Και μικρότερη και μεγαλύτερη. Έτσι μου λένε. Mm. Τι να τους πω. Τι να πω σε αυτά τα παιδιά. Θα μου πει και τι λύση προτείνει εσύ. Θα μου πει κανεί, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτή είναι Αλλά νομίζω είναι το πρώτο βήμα που μπορώ να κάνω. Στον εαυτό μου και να μοιραστώ μαζί σου αυτούς τους προβληματισμούς Να κάτσω να σκεφτώ ότι Με απασχολεί το θέμα Και να πω στον παιδί ότι σε καταλαβαίνω Ότι δεν σε αρέσει κάτι και δεν έρχεσαι Μα μου λέει εννοείται δεν σε μισώ Δε σε μισώ μου λέει Και δεν μπαίνω στην εκκλησία Ωραία του λέω Με Εννοείται μου λέει γι' αυτό και σου μιλάω άνετα Λοιπόν αφού με αγαπά, Κάνε με αυτό το χατήρι Έλα από την αγάπη που έχει για μένα που είμαι πημένα λέτε στον ιερία, πάτερ τον φωνάζεις και εσύ είσαι το παιδί, το προβατάκι του ποιμένα. Έλα λοιπόν απλώς για να κάνουμε μαζί αυτή την προσευχή και κάτσε με στην εκκλησία και θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Να βρούμε μια λύση. Να παραδεχτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, όχι ότι ο Χριστός δεν πάει καλά, ούτε ότι η Θεία Λειτουργία ως χάρης δεν πάει καλά. Το θεϊκό μέρος τη όλη υποθέσεις είναι τέλειο. Δεν, αλλάζει, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, ούτε, ούτε, ούτε χωράει αλλαγή. Όχι επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε αλλαγέ, αλλά επειδή τι να αλλάξει στο, στο τέλειο και στο απόλυτο. Δηλαδή, το σώμα και το αίμα του κυρίου δεν είναι ο Χριστό. Ε, αλλάζει να γίνει κάτι καλύτερο δηλαδή ο Χριστό. Αυτό δεν θα αλλάξει. Θα αλλάξει όμω ο τρόπο που προσφέρεται αυτό το πανάγιο σώμα και αίμα στον κόσμο. Θα αλλάξει το περίβλημα, να αλλάξει κάτι από το εξωτερικό, να αλλάξει κάτι από τον τύπο τη όλη για να μπορέσει το παιδί να πάρει την ουσία. Μέσα από έναν τύπο Από ένα περίβλημα Το οποίο θα του είναι αποδεκτό θα του, θα του είναι ταιριαστό Θα του είναι προσιτό Θα του είναι ελκυστικό Αλλιώς το παιδί φεύγει Ο νέος άνθρωπος δεν θέλει Δεν μπορεί, δεν αντέχει Δεν του ταιριάζει, δεν του κολλάει Έχεις δει παιδιά ήμω με το περίεργο χτένισμα. Έχει δει παιδιά με σκισμένα παντελόνια, με τρυπημένα αυτιά και μύτε. Έχει δει παιδιά αναμαλιασμένα. Πάρτε αυτά τα παιδιά και βάλτε στην εκκλησία και πε του ότι ξέρει: Έχω να σου πω και αυτή τη λύση και την άλλη. Και υπάρχει ένα τρόπο, αν κάτσει και διαβάσει αρχαία ελληνικά και, και βρει εκείνο το βιβλίο, υπάρχει και ένα ωραίο τόμο και θα σου πει: Γεια σου, φίλε μου, σε χαιρετώ. Πάω στην πλατεία και να κάτσω εκεί πέρα να περάσω καλά. Λοιπόν, ποια θα είναι η λύση. Ούτε η εκκλησία. Θα γίνει κόσμος Ο κόσμος πρέπει να γίνει εκκλησία Αλλά ούτε η εκκλησία θα γίνει Και από κόσμο Και να λέει συνέχεια στον κόσμο Εγώ δηλαδή να λέω σε εσένα ότι Εσύ πρέπει να φτάσεις εδώ που είμαι εγώ Και για όλα αυτές εσύ Εγώ σήμερα απλώς ήθελα να πω ότι Νιώθω ότι για πολλά φταίω Νιώθω ότι για πολλά Ο τρόπος που προσφέρω τη Θεία Λειτουργία Δεν αγγίζει Το νέο άνθρωπο όχι ο Χριστός, ο Χριστός μας νομίζω ότι κλαίει και λυπάτε, διότι με τα ανάξια χέρια μου τον κρατώ και δεν τον προσφέρω γοητευτικό και ελκυστικό στους ανθρώπους». πει ότι ο Χριστός μπορεί να κάνει μόνος του το άγγιγμα της ψυχής του ανθρώπου έστω και από τα ανάξια χέρια σου αυτό εννοείται ότι γίνεται γίνεται. αλλά η Θεία Λειτουργία δεν έγινε για αυτό το λόγο η Θεία Λειτουργία έγινε για να ε, συμμετέχει ο πιστός για να νιώθει το παιδί ότι όπω πάει κάπου αλλού που είναι πολλοί άνθρωποι έτσι θα νιώθω και στην εκκλησία ομαδικά, πνεύμα ενότητος αγάπη, αγάπης συμμετοχή συμμετοχή. Η θεαλή λειτουργία έγινε για να συμμετέχει ο άλλο. Αλλιώ, ατομικά προσευχή κάνει και σπίτι σου. Και έκανε ο κόσμο πάλι σπίτι του. Και οι χριστιανοί κάνουν και σπίτι του. Αλλά λέει τώρα θα κάνουμε μαζί προσευχή. Όχι τη σπίτι σου. Εδώ θα λέμε τα ίδια πράγματα. Λέγε, άνοιξε το στόμα σου. Υπάρχουν κανόνε τη Εκκλησία που λένε ότι ο πιστό ο οποίο πάει στην Εκκλησία και δεν έχει όρεξη να ψάλλει να μην πηγαίνει. Δηλαδή, να. Όχι να φορίζεται νομίζω, αλλά σαν να επιτιμάται. Δεν έχετε επιτίμιο. Πρέπει να έχει όρεξη όταν πα στην Εκκλησία να ψέλνει. Να το θέλεις να ψάλλεις Η καρδιά σου δηλαδή να δουλεύει Γιατί λέει ψαλέ ψαλέτο Έχεις λέει ζωντανό Το θυμικό της ψυχής σου Έχεις ζωντάνια μέσα σου Δεν εννοεί ευθυμί με την έννοια του Είναι τρελή χαρά Έτσι εννοεί έχεις ευ ευθυμία Δυνατό θυμό Δηλαδή ε, νεύρο στην καρδιά σου Ψάλε Τι βαριέσαι, τι τεμπελιάζεις, άνοιξε το στόμα σου Λέμε στο σχολείο στην πρωινή προσεφή το Χριστό Ανέστη την περίοδο του Πεντικοσταρίου. Δεν λένε τα παιδιά το Χριστό Ανέστη. Λέμε το πάτερ μου, δεν, δε, δε, δεν κουνάνε το στόμα του. Ελινιστάζουμε και ενιστάζεται. Αλλά άμα σας έλεγα και την ώρα να πείτε τον ύμνο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ θα σου έλεγα εγώ πώ θα το λέγατε. Και α είναι 7 η ώρα το πρωί. Και α είναι 8 η ώρα το πρωί. Αν αυτό που κάνει το, το αγαπά σε γεμίζει, τότε και το στόμα σου ανοίγει και γεμίζει και χαίρεσε και το απολαμβάνει. Και αυτά ψάχνω να βρω τι ευθύνε μου. Κι αν και εσύ κάπου νιώσει ότι έχει μια μικρή ευθύνη να σκεφτούμε και να συμπροβληματιστούμε Και από εκεί που κάτι μπορεί να βγει. Διότι όταν κανεί δεί τον εαυτό του, δει το λάθη του, Μετανιώσει προβληματιστεί, παρακαλέσει το Θεό, βγει από την αυτάρκειά του και από την αυτοδικαίωσή του και ρε παιδιά, ε, όχι απλώ έτσι τα βρήκαμε έτσι να τα συνδυαστή, αλλά ψάξει τι μπορεί να αλλάξει, τότε μπορεί να γίνουν αλλαγέ. Τότε και ο Θεό μπορεί να φωτίσει γιατί ο Θεός δεν φωτίζει τους ανθρώπους που νιώθουν ότι είναι αυτάρκοις και να λένε ότι υπεπλουτήκαμε, είμαστε πλούσιοι, δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα μόνο όταν πεις Κύριε κάπου μάλλον δεν πάμε καλά όχι η λατρεία σου, εμείς με τον τρόπο που τη ζούμε διότι δεν σημαίνει πως ότι κάνω και ότι ζω μέσα στη Θεία Λατρεία έχει την επικύρωση και τη σφραγίδα τη θεϊκή αν είναι δυνατόν να, δε... να βάζει φραγίδα ο Θεός Σε αυτό τον ψάλλτη που μου είπε το παιδί Ότι ψέρνει λες και είναι αμανέδες. Και ο Θεός το σφραγίζει αυτό Αυτή τη σφραγίδα Νομίζω δεν τη βάζει ο Θεός Τη βάζουμε μόνοι μας στα έργα μας Γιατί δεν έχουμε ίσως καμία φορά την όρεξη Το κουράγιο, τη δύναμη Τη γνώση Ξέρω και εγώ τι φταίει Ίσως και λίγο ταπείνωση μας λείπει Να πούμε για να ψάξουμε Τι μπορούμε να να δούμε, τι μπορεί να διορθωθεί. Ποια βήματα μπορούν να γίνουν για να κερδίσουμε τις ψυχές για τις οποίες λέμε ότι εργαζόμαστε και θυσιαζόμαστε. Καλή δύναμη αγαπητοί μου φίλοι πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τα τηλέφωνα που παίρνετε, για αυτά που λέτε. Σας μίλησα ανοιχτά σήμερα, όπως κάθε φορά βέβαια, σου μίλησα έτσι μέσα από την καρδιά μου αυτά που νιώθω. Αν κάπου σε στεναχώρεσα και σε σκανδάλισα με. μπορεί. Να νομίζω ότι λέω κάτι διαφορετικό από σένα, αλλά μπορεί και εσύ που ίσως αντιδράς λίγο, αν μιλήσουμε, να δεις ότι συμφωνώ μαζί σου και εσύ συμφωνείς μαζί μου, γιατί λέμε τα ίδια πράγματα. Θέλουμε και οι δυο, και εσύ και εγώ, να βάλουμε το Χριστό όσο πιο πολύ γίνεται, μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, αυτό είναι ο πόθος τη καρδιά μας, αυτό είναι το περιεχόμενο της προσευχής μας και ο σκοπός και αυτή τη φτωχή εκπομπή. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή και ω τότε μακάρι να γίνουν μέσα στην καρδιά μας ζυμώσεις και προβληματισμοί. Χαίρετε.